Οδυσσέα. Οδυσσέα, η είναι σκάρτη. Είναι σκάρτη. Οδυσσέα η αγάπη στην Ιθάκη είναι σκάρτη Οδυσσέα η αγάπη στην Ιθάκη είναι σκάρτη Σε πρόβεσαι χωρίς να τρέξει μία σταγόνα δάκρυ Οδυσσέα τη γη σου την έχουν καταστρέψει η οι στήρες την παράμικρη σκέψη Ο Θεός πως η μαζί σου είναι οργισμένος Γιατί τύφλωσε το ίδιο το παιδί του τώρα με στη θάλασσα. Φτιάξε καταραμένο. θα τη για μερό νύχτα. Την αλεπίτη όργη του. Και ψάχνει τώρα να βρει λίγο ουρανό. Μα τα βάσανα δεν τέλειωσαν. Σε περιμένουν ναι. εσύ χωρί να ξέρει. Συνεχίζει τον προορισμό. Μα θα καταλάβει κι εσύ. Πω καρδιά δεν έχουνε οι αγάπε που αφήνει. Και λε πω τα γυρίσει αυτέ γράφουν και πηγαίνουνε. Δίχω να σκεφτούνε τώρα. Όμπι σε ασκέψει, χωρί να μιλήσει, αν θε Μα να κάνω σε πούνε όδησέα Η πινελό πιστήνη Ιθάκη βγήκε κάτι. Δησέα η αγάπη στην Ιθάκη είναι κάτι. Δησέα η αγάπη στην Ιθάκη είναι κάτι.